Κεφάλαιον Ιωτα Γ, σελίδα 55, στήχη 1 52. Η παραβολή του σπορέως, των ζιζανίων, του συνάπεως, της ζύμης, του κρυμμένου θησαυρού, του καλού μαργαρίτου και του δικτύου. 1. Κατά την ημέραν δε ευγήκε ο ευγήκε από το σπίτι στο οποίο εφιλοξενεί και κάθισε πλησίον της θαλάσσης. 2. Και μαζεύθησαν πλησίον του πλήθι πολλά λαού... Ωστε αυτό συναγκάστη να έμβει πλοίων και να καθίσει σε αυτό, και όλο ο λαό σε στέκεται στην αμμουδιάν τη παραλία. 3. Και είπαν ει αυτού πολλά δια παραβολών λέγων. 4. Ιδού αυτό που σπέρνει βγήκε έξω στο χωράφιδι ένα σπύρι, και όταν αυτό έσπαιρνε, άλλοι με σπόροι έπεσαν κοντά στον δρόμο του χωραφιού, και επειδή παρέμειναν εκτεθειμένοι στην επιφάνεια του εδάφου, ήλθαν τα πετεινά και του κατέφαγαν. 5. Άλλοι δεσπόροι έπεσαν επάνω εις τόπους που έχουν υποκάτω στρώμα πέτρινων και όπου δεν υπήρχε χώμα πολύ και αμέσως ευλάστησαν προτού να ρίψουν βαθίας ρίζα, διότι δεν είχαν βάθος γης το οποίο τρέφει ρίζας στερεάς. 6. Όταν δεν ανέτειλε ο ήλιο, εκάησαν από την ζέστη και επειδή δεν είχαν ρίζαν, εξειράνθησαν. 7. Άλλοι δεσπόροι έπεσαν εις μέρη που είχαν και σπόρους αγκαθιών και βλάστησαν τα γκάθια και έπνιξαν τελείω αυτού. 8. Άλλοι δεσπόροι έπεσαν επάνω στην γην την μαλακήν και έφορων και απέδιδαν καρπών, άλλο μεν σπόρο 100, άλλο δε 60, άλλο δε τριάκοντα. 9. Εκείνο που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει και καλήν διάθεση για να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, α ακούει. 10. Και αφού προσήλθουν οι μαθητέ του είπαν, διότι του ομιλείς με παραβολάς» έντεκα, Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν, «Ομιλώ δια παραβολών, διότι εσάς που έχετε καλήν και ευθείαν προαίρεσιν εδόθη από τον Θεόν χάρις να μάθετε τας μυστηριώδεις αληθείες της βασιλείας των ουρανών, εις δε δεν έχει δοθεί τούτο». Δώδεκα διότι σε εκείνον που έχει πίστην και προθυμίαν, θα δοθεί η γνώση των θείων μυστηρίων και θα δοθεί πλουσία και με πλεονασμό. Από εκείνον όμω που δεν έχει πίστην και αγαθήν διάθεση, θα αφαιρεθεί και η ολίγη ακόμη γνώση στην οποία έχει. 13. Δι' αυτό τους ομιλώ με παραβολάς, διότι ενώ βλέπουν τα θαύματά μου, δεν θέλουν να είδουν και να πιστεύσουν. Και ενώ ακούουν τη διδασκαλία μου, δεν θέλουν να ακούσουν και να ωφεληθούν. Ούτε εννοούν αυτήν. Δεκατέσσερα. Για να μην μετανοήσουν κάποτε. Και λαμβάνει πλήρη επαλήθευση εις αυτούς η προφητεία του Ισαΐου, η οποία λέγει «Θα ακούσετε με τα αυτιά του σώματος το κήρυγμα της αληθείας και δεν θα το καταλάβετε. Και βλέποντες με τα μάτια του σώματος θα είδετε, αλλά δεν θα είδουν συγχρόνως και ψυχέ σα για να φωτιστούν. Αλλά θα παραμείνετε πνευματικό στυφλή». Δεκαπέντε. Θα συμβεί δε τούτο εις αυτού, διότι ένεκα της κακής των προαιρέσεως εσκληρύνθηκε και ο νους του λαού τούτου και με τα πνευματικά των αυτιά ευαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια της ψυχής των, για καμιά φορά με τα πνευματικά τους μάτια και να μην ακούσουν με τα εσωτερικά των αυτιά και να μην εννοήσουν με την καρδιά της σωτηριώδη αλήθεια και δια της επιστρέψουν και του ιατρεύσουν. Δεκαέξι Αυτά προείπενο ο προφήτης δι' εκείνους. Τα ειδικά σας όμως πνευματικά μάτια είναι άξια μακαρισμού, διότι βλέπουν, καθώς μακάρια είναι και τα αυτιά των ψυχών σας, διότι ακούουν. 17 Και είναι πνευματικές σας αισθήσεις μακάριε, διότι αληθινά σας λέγω, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδουν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν ηξιώθησαν να τα είδουν. Επεθύμησαν και να ακούσουν αυτά που εσεί. Και δεν τα ήκουσαν, διότι έζησαν εις προγενεστέρους και δεν επρόφθασαν να είδουν την επιγεί παρουσία μου. 18. Σεις λοιπόν, εις τους οποίους εδόθει από τον Θεό να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ακούσατε την σημασία της παραβολής εκείνου που έσπηρεν. 19. Από καθένα που ακούει τον λόγον της Βασιλείας και ανακαδιαφορίας και ψυχρότητος δεν τον εννοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που έχει σπαρίσει στην καρδία του. Αυτό είναι ο πνευματικό πόρο που εσπάρει πλησίων του δρόμου, του τέστινο άνθρωπο, η στην ράθυμο ψυχήν του οποίου έπεσε ω άλλο πόρο ο λόγο του θείου κηρύγματο, αλλά αυτό δεν ακατάλαβε τίποτα από αυτόν. 20. Εκείνο δε που εσπάρει στο έδαφο το πέτρινον, αυτό είναι ο άνθρωπο που ακούει των λόγων του Ευαγγελίου και αμέσω με τα χαράς τον δέχεται. 21. Δεν ρίπτει όμως μέσω του βαθίας ρίζας ο λόγος, αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι ασταθής και η προθυμία που έδειξε διαρκεί ο λίγων χρόνων, όταν δεν συμβεί θλήψεις ή διωγμός για τον λόγων του Ευαγγελίου, αμέσως ο άνθρωπος αυτός σκοντάπτει και χάνει τον ενθουσιασμό και την πίστη του. 22. Εκείνο δε που εσπάρει στα αγκάθια είναι ο άνθρωπο αυτό που ακούει των λόγων, και η βασανιστική του ζάλη και φροντίζει για την παρούσα ζωή, και η απάτη που του προξενεί ο πλούτο με την προσκόλληση στο χρήμα και με την ευκολία των απολαύσεων και με τη ματαιότητα τη επιδείξεω, πνίγουν των λόγων και γίνεται άκαρπο. 23. Ο δε σπόρο που εσπάρει στην καλήν και έφορον γη, αυτό είναι ο άνθρωπο που ακούει των λόγων και τον κατανοεί. Και αυτό λοιπόν παράγει καρπών, άλλο μένα από το ένα παράγει εκατόν, άλλο δεξίκοντα, δε άλλο δε τριάκοντα. 24. Άλλη παραβολή του σε δίδαξε και είπεν: Έγινε μία η βασιλεία των ουρανών, η Εκκλησία δηλαδή, που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρον, και ο διαφτή κηρυτώμενο ει τον κόσμο λόγο τη αληθείας προ άνθρωπον που έσπηρε καλών σπόρων στο χωράφι του. Έτσι και ο κύριο. Σπυρί πάντοτε ει των κατακτώμενων υπό τη Εκκλησία κόσμων των καλών τη Σωτηρίου αληθεία πόρων. 25. Την ώρα νόμο που εκιμώντου οι ανθρωποί του, ήλθαν ο εχθρό του, ο διάβολο δηλαδή, και έσπυρε ήραν ανάμεσα στον σύτων και έφυγεν. 26. Όταν δε ευλάστησαν τα στάχια και έκαμαν καρπών, τότε φάνησαν και τα ζυζάνια. 27. Και τότε οι δούλοι του οικοδεσπότου ήλθαν προς αυτόν και του είπαν «Κύριε, δεν έσπηρες καλών σπόρων στο χωράφι σου. Από πού λοιπόν έχει τούτο ζυζάνια» 28. Εκείνος δε τους είπεν «Εχθρός άνθρωπος το έκαμε» Και οι δούλοι του είπαν «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζεύσουμεν» 29. Εκείνος όμως είπεν «Όχι» διότι οι ρίζες των ζυζανίων είναι μπλεγμένη μέσα στο χώμα με τα ζρίζας του σύτου και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια, ξεριζώσετε μαζί με αυτά και των σύτων. 30. 30. Αφήσατε να μεγαλώνουν και τα δύο μέχρι της εποχής του θερισμού και κατά τον καιρό του θερισμού ή τη της εσχά της θα είπε στους θεριστάς μου Μαζεύσατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα σε χειρόβολα για να τα κατακάψετε» δηλαδή ξεχωρίσατε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίψατε τους όλους μαζί στο πύρτ σε ονείου κολάσο. Τον σύτον δε του τέστη τους αγαθούς και ναρέτους μαζεύσατε τον στην αποθήκη μου δηλαδή στην ουράνιον βασιλεία. 31. Άλλην παραβολήν του σε δίδαξε λέγον «Η αύξηση και εξάπλωσης της επηγής εκκλησίας μου και του λόγου της αληθείας που κηρύτεται εν αυτή ομοιάζει προς των μικρών σπόρων του συναπιού που τον επίρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπυρε στο χωράφι του. 32. Ο κόκος αυτός είναι μεν μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος από τα λάχανα και τους θάμνους και γίνεται δένδρον ώστε να έρθουν τα πετεινά του ουρανού και να φωλιάζουν οι στους κλάδους του. Έτσι και η αρχαία τη αυξήσεω και τη εξαπλώσεω τη Εκκλησία μου και του σπυρωμένου υπαυτή τη ασψιχά των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανή και ασήμαντη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσει των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγο δε του Ευαγγελίου, ο δια τη ολονέν εξαπλωμένη Εκκλησία και όταν καλλιεργηθεί από την χάρη του Αγίου Πνεύματο, δημιουργεί τεράστια και καταπληκτικά αποτελέσματα και φέρει προστασία και ανάπαυση τη ασψιχά. 33. Άλλην παραβολήν είπεν σε αυτούς για να τους διδάξει ότι η βασιλεία του δεν θα επιβληθεί δι' εξωτερικής δυνάμεως και βίας όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι την βασιλεία του Μεσίου, αλλά δι' εσωτερικής, και βαθμιαίας επιδράσεως και αφομοιώσεως. Ομοιάζει, είπε, η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα αυτής προς προζήμιον, το οποίο επήρε μια γυναίκα και το έκρυψεν εις μεγάλη ποσότητα αλεύρου. Κι έμειναν εκεί κρυμμένον το προζύμιον έως όταν ζυμώθη ολόκληρον το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επηγής βασιλεία των ουρανών με το κήρυγμα της πίστεως σαν άλλο προζύμι θα ισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλη την μάζαν τη ανθρωπότητος. Τρίατα Όλα αυτά ελάλησε ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη του λαού. Και χωρίς παραβολήν τίποτα κατά την εποχή εκείνη δεν σε αυτού, 35 διαναπληρωθεί να εκείνο που ελέγχθη δια του προφήτου ο οποίος είπε «Θα ανοίξω με παραβολά στο στόμα μου και θα είπω αληθείας που είναι κρυμμένη από τότε που άρχισε να κτίζεται ο κόσμος». 36. Τότε, αφού αφήκε το πλήθος του λαού, ήλθαν στο σπίτι που εφιλοξενεί το και προσήλθαν σε αυτόν οι μαθητέ του και είπαν «Εξήγησέ μα την έννοια τη παραβολή των του αγρού». 37. Ο δεκύριος απεκρίθηκε τους είπε Εκείνος που σπέρνει τον καλών σπόρων είναι ο ιός του Θεού που εσαρκώθηκε έγινε ο ιός του ανθρώπου. 38. Ο δε είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο καλός σπόρος αυτοί είναι τα παιδιά της ουρανίου και αιωνίου βασιλείας που θα την κληρονομήσουν. Τα δε είναι τα παιδιά του πονηρού που ομοιάζουν προς τον πατέρα τους διάβολων. 39. Ο εχθρός δε που έσπειρε τα ζιζάνια είναι ο διάβολος και ο θερισμός σημαίνει το τέλος της παρούσης περίοδου του κόσμου οι δε σημαίνουν τους αγγέλους που θα είναι εκτελεστές των διαταγών του υπερτάτου κριτού. Σαράντα Καθώς λοιπόν μαζεύονται τα ζιζάνια και κατακαίονται με φωτιά έτσι θα είναι και κατά το τέλος της παρούσης περίοδου του κόσμου. 41. Θα αποστείλει τότε ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τον κόσμο επί του οποίου θα κυριαρχεί πλέον η βασιλεία του, όλους εκείνους που έγιναν και στους άλλους αιτία να αμαρτήσουν και εκείνους που παραβαίνουν τον νόμο του, 42, και θα τους ρίψουν στο καμίνι της φωτιάς, δηλαδή στο πύρ της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμό και το τρίξιμο των δωτιών. 43. Τότε οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιον εις την βασιλεία του ουρανίου πατρόστον. Όποιο έχει αυτιάδια να ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, α ακούει. 44. Πάλι η πολύτιμος διδασκαλία και τα ανακτήμητα αγαθά της βασιλείας των ουρανών. Ομοιάζουν προς τις αυρών κρυμμένων και χωμένων εις το χωράφι, των οποίων, σαν ήβρε κάποιο άνθρωπο, τον έκρυψαν εις το αυτό χωράφι, και από τη μεγάλη του χαρά πηγαίνει και πολύ όλα όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο. Έτσι και εκείνο που εξετίμησε τον πλούτο τη θεία διδασκαλία και του θησαυρού τη επουρανίου βασιλεία, απαρνείται και περιφρονεί και πετά όλα τα επίγεια για να κατακτήσει τα επουράνια. 45. Πάλι είναι ο μία η, η ανυπολόγιστο αξία τη βασιλεία των ουρανών προ άνθρωπον έμπορων που ζητεί να αγοράσει καλά και πολύτιμα μαργαριτάρια. 46. Αυτός, όταν ήβρεν ένα σπάνιον και μεγάλη αξίες μαργαριτάρι, έτρεξε και πόλησε όλα όσα είχε και το ηγόρασε. Έτσι και ο καλός και αφοσιωμένο χριστιανός. Σαν καλός έμπορος, θυσιάζει με προθυμίαν τη ματαιότητα της παρούσης ζωής, για να κατακτήσει την αιωνιότητα της μελούσης βασιλείας. 47. Πάλιν η νεομοία η βασιλεία των ουρανών προς δίκτυον, το οποίο ερήφθη στην θάλασσαν και το οποίο εμάζευσεν από κάθε γένος ψαριών. Έτσι και με το δίκτυον του θείου κηρύγματος ελκύονται στην εκκλησία πάσης προαιρέσεως και προελεύσεως άνθρωποι. 48. Το δίκτυον αυτό όταν εγέμισε, το έσαιραν και το ανέβασαν από το βάθος της θαλάσσης εις την αμμουδιά τη παραλίας και αφού εκάθισαν, εμάζευσαν τα καλά ψάρια μέσα ψ τα δεακατάλληλα και επιβλαβή διαφαγητών τα επέταξαν έξω. 49. Έτσι θα γίνει και στην συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι από τον ουρανόν και θα χωρίσουν τους πονηρούς και θα τους πάρουν από το μέσο των δικαίων με τους οποίους τώρα είναι ανακατεμένοι. 50. Και θα τους ρίψουν στο αναμένο καμίνι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοτιών. 51. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς. Τα καταλάβατε όλα αυτά λέγουν σε αυτόν Ναι κύριε 52 Ο δε κύριος του είπε Καλά λοιπόν Αφού νιώσατε τας παραβολάς αυτάς Σας λέγω ότι κάθε εντριβής των μοσαϊκών νόμων που ειδιδάχθη συγχρόνως και τας αληθείας της βασιλείας των ουρανών ομοιάζει προς άνθρωπο νοικοκύριν ο οποίος από το θησαυροφυλάκιόν του βγάζει καινούρια και παλαιά Έτσι και αυτός όταν θα διδάσκει θα χρησιμοποιεί κατά τας παρουσιαζομένας ανάγκα γνώσεις από την Παλαιάν Διαθήκη και από την νέα Διδασκαλία μου.